Το περασμένο Σάββατο, όπως ελθυμίστε δεν ήρθα εγώ, ήρθε ο Πατέρας μου, ο οποίος φαντάζομαι όχι απλώς με κάλυψε, με υπέρεκαλύψε. Και σας ικανοποίησε δεόντως, εγώ λόγω του ότι ήταν παραμονή του Αγίου Νικολάου και βλέπετε ως Ιεροκήρυκας έχω και τι υποχρεώσει μου, για αυτόν το λόγο και απουσίασε. Σας υπενθυμίζω το τελευταίο θέμα το οποίο είχαμε κάνει, το τελευταίο αμάρτημα στο οποίο είχαμε σταθεί και για το οποίο είχαμε μιλήσει. Και το τελευταίο αμάρτημα ήταν αυτό το οποίο στην αγιογραφική στην αγιογραφική διάλεκτο. Λέγεται αθυμία. <και> αθυμία κατέσκεμε από αμαρτωλόν των εγκαταλειμπανόντων των ώμων σου. Και είπαμε αθυμία σημαίνει απελπισία σημαίνει απογοήτευσης. Και μιλήσαμε κυρίως για την απογοήτευση που πολλές φορές μας δημιουργεί ο σατανάς, εξαιτίας των αμαρτιών μας, εξαιτίας των επαναλαμβανωμένων αμαρτιών μας και δεν το, λέ, και δεν το κρύβουν πολλοί να μου το πούν. Την εξομολόγηση επί τη μου λένε πολύ. Πάτερ, ξέρεις με πιάνει μία στενοχώρια, μία θλίψις, όταν βλέπω ότι αυτά τα οποία εξομολογήθηκα χθε σήμερα τα ξανακάνω. Και πολύ δεν σας το κρύβω, Κλένε. Σας μιλώ με ειλικρίνεια Κλένε. Πολλοί που έχουν έντονο το αίσθημα της ευθύνης απέναντι στο Θεό και με βεβαιώνουν, Πάτερ νομίζω με αυτό που κάνω δείχνω ασέβεια στο Θεό, ο Θεός θα με τιμωρήσει, εγώ παράδεισο δεν θα δω και διακρίνω ότι αυτούς τους ανθρώπους τους έχει κυριεύσει μία θλίψης, μία απογοήτευσης. Επίσης άλλοι, τους οποίους βλέπω στον δρόμο, φίλους μου, γνωστούς μου και προσπαθώ να τους παρακινήσω να έρθουν για εξομολόγηση και αυτοί μου λένε, «Τι να έρθω, τι να πω, οι αμαρτίες μου είναι τόσε και τόσο μεγάλες που αμφιβάλλω αν θα με συγχωρήσει ο Θεός». «Τι να έρθω να πω, το έλεος του Θεού είναι πολύ μικρό, μπροστά στις τεράστιες αμαρτίες μου, μου είπε κάποιος. Όχι αδερφοί, εδώ κάνουμε λάθος. Το έλεο του Θεού είναι άπειρον. Και οι αμαρτίες μας για το έλεος του Θεού είναι πολύ μικρές. Και είπαμε, αν ο Θεός εσυγχώρησε και μάλιστα με μεγάλη ευκολία την πόρνη που εορτάζουμε τη Μεγάλη Τετάρτη αν ο Θεός συνεχώρησε τον άσωτο και τον ξαναέβαλε στον Παράδεισο ως Βασιλέα αν ο Θεός συνεχώρησε τον ληστί επί του Σταυρού που και αυτός ήταν όχι απλώς αμαρτωλός αλλά κακούργος και όχι μόνο τον συγχώρησε αλλά τον πήρε και στον παράδεισο και θεωρείται ο πρώτος πολίτης της βασιλείας των ουρανών εάν ο Θεός συνεχώρησε και ύψουσε ως Αγία την Οσία Μαρία την Αιγυπτία την Οσία Πελαγία την Αποπορνών την Οσία Μαρία Άλλη Μαρία, αυτή η και αυτή την Οσία Ταϊσία, πρώην Πόρνη και αυτή τον Άγιο Αυγουστίνο, τον Επίσκοπο Ιππόνο, πρώην και Τρισάθλιο και ο Θεό έδειξε το μέγα του έλεο στα κρίματα και στις αμαρτίε αυτών των ανθρώπων, των βαρέω αμαρτανόντων και αμαρτωλών είναι. Πολύ φυσικό να μην κάνει εξαίρεση σε εμάς. και αν και εμείς δείξουμε την ίδια συντριβή καρδίας, την ίδια μετάνοια, εάν και εμείς δούμε τις αμαρτίες μας, τότε να είστε βέβαιοι ότι ο Κύριος θα αποστρέψει το προσωπό Του από, τον, από τις αμαρτίες μας. Αυτό το οποίο του έλεγε ο Δαβίδ «Απόστρεψον το προσωπόν σου από τον αμαρτιόρμο και πάσ'αστα σαν ομοίες μου εξάλειψον» Να είμαστε γι' αυτό. Δεν υπάρχει αμαρτία που να μην μπορεί να τη συγχωρήσει ο Θεός Αρκεί να μετανιώσεις Αρκεί να συντριβεί η καρδία σου Και όσον αφορά για τις μικρές που σίγουρα τις επαναλαμβάνομαι με αυτό θα σας παρηγορήσω και πάλι όπως και τότε σας παρηγόρησε το κηρυγμά μου να είστε βέβαιοι ότι ο Κύριος δεν θα απαιτήσει ποτέ από μας να είμαστε Άγιοι και Αναμάρτητοι. Ένα θέλει ο Θεός να μην γινόμαστε ασεβείς, όπως θυμάστε είχαμε πει κάποτε σε κάποιο μάθημα πέρυσι. Και ασεβείς είπαμε είναι αυτός ο οποίος αμαρτάνει και γελάει. Το να αμαρτήσεις είναι ανθρώπινο. Το δε ενδιαμαρτία εν διαμαρτία είναι σατανικόν, λένε οι Άγιοι Παντέρες. Το να πέσεις είναι λογικό, το περιμένει ο Θεός. Δεν περιμένει ο Θεό να σε βρει άγιο. Αυτό που ο κύριο δεν θέλει να δει σε σένα και σε μένα και σε όλου μα είναι να θέλουμε να μείνουμε στην αμαρτία. Το εμένινε διαμαρτία είναι σαν τονικό. Επομένω για να ολοκληρώσω την επανάληψη του προηγουμένου μας μαθήματο όχι απογοήτευση. Όχι απελπισία και ούτε να σκέπτεσαι όπως σκέπτονται πολλοί, αφού θα ξαναμαρτήσω, Τι πάω και εξομολογέμαι. Είπα κάπου και θα το πω και σε εσάς. Όταν πλένεσαι δεν ξέρεις ότι θα ξαναλαρωθείς. Το ξέρεις. Σκέφτηκες ποτέ να μην πληθείς. Επειδή θα ξαναλαρωθείς. Όχι βέβαια, αντίθετα όσο λερώνεσαι τόσο και πλένεσαι και πολλές φορές και δυο φορές την ημέρα και τρεις φορές την ημέρα και κάποιος με είπε το καλοκαίρι 7 φορές την ημέρα επλενόταν. 7 φορές. Δεν απογοητεύτηκε επειδή λερωνόταν, αντίθετα πίεζε τον εαυτόν Του να πλένεται συνεχώς προκειμένου να είναι ένα πάσα στιγμή καθαρός. Έτσι ε, λοιπόν, το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και με την ψυχή μας. Έπεσες, σήκω, λένε οι Άγιοι Πατέρες. Ξαναέπεσες, ξανασήκω. Ξανάπεσες, ξανασήκω. Χίλιες φορές έπεσες, χίλιες φορές σήκω και να είσαι βέβαιος ότι όσο εσύ σηκώνεσαι ο θάνατος θα σε έβρει στην Ανάσταση και όχι στην πτώση εάν εσύ παλεύεις με την αμαρτία και θες να είσαι πάντα συκομένος, να ξέρεις ότι ο Θεός δεν θα σε αφήσει στην πτώση δεν θα σε βρει στην πτώση ο Θεός που λένε μερικοί φοβάμαι μήπως δεν προλάβω να ξομολογηθώ μωρέ αν προσπαθείς εσύ αν φαλεύεις εσύ, ο Θεός δεν θα σε αφήσει. Δεν θα επιτρέψει ο Κύριος να πεθάνεις αξιολόγητο. Δεν θα επιτρέψει ο Κύριος να πεθάνεις απροετοίμαστος. Θα σου δώσει τον καιρό, προκειμένου αφού το θέλεις και πασχίζεις και αγωνίζεσαι να μετανοήσεις και τότε θα σε πάρει. Και τώρα, ερχόμαστε στο καινούριο αμάρτημα. Και το καινούριο αμάρτημα λέγεται Ακιδία. Αγιογραφική και αυτή η λέξη. Τι σημαίνει «Ακυδεία»? Ακυδία σημαίνει αμέλεια. Είναι το αντίθετο της κηδείας. Κηδεία δεν σημαίνει θάνατος, ούτε σημαίνει νεκρός μια Που λέμε θα πάμε στην κηδεία του τάδε. Κανονικά κηδεία σημαίνει επιμέλεια. και λέγεται η κηδεία επιμέλεια και λέγεται η νεκρόσιμος ακολουθία κηδεία, δηλαδή επιμέλεια, διότι όταν πεθαίνει κάποιος βλέπετε όλοι μας είμαστε σε μία υπερένταση. Όλοι μα είμαστε σε μία διαρκή επιμέλεια. Επιμέλεια να δείξουμε στον νεκρό που έφυγε, επιμέλεια να τον ξενυχτήσουμε, Επιμέλεια να τον πάμε στην Εκκλησία, να τακτοποιήσουμε τα προγράμματα της κηδείας, να ειδοποιήσουμε τους γνωστούς, τους συγγενείς, τους φίλους. Επιμέλεια. Επιμέλεια και για την ψυχή μας εκείνες τις ώρες, που ασφαλώς ο θάνατος του άλλου σίγουρα σε προβληματίζει, σίγουρα σου δημιουργεί ερωτηματικά, σίγουρα ανησυχείς για την ψυχή του, τι έγινε, πού πάει, τι θα συναντήσει τώρα η ψυχή του, τι θα δει, πού θα βρεθεί, τι κριτήριο από τον Θεό θα αντιμετωπίσει, τι το ένα, τι το άλλο. Και γι' αυτό η νεκρόσιμος εκφορά ενός νεκρού έχει ονομαστεί κηδεία, δηλαδή επιμέλεια. Και σα είπα το αντίθετον, περί του οποίου και ο λόγος σήμερα είναι άκηδεία, δηλαδή αμέλεια. Και βεβαίως δεν θα ελέγξω τόσο την αμέλεια που δείχνουμε πολλές φορές σε μικρά πράγματα, αλλά θα μιλήσουμε κυρίως για την αμέλεια που δείχνουμε Ω προ τα πνευματικά καθήκοντά μας. ω προς την ψυχή μας γενικώς. <Κι> Πριν όμως αναφερθώ σε αυτό θα σας πω κάτι. Οι Άγγιοι Πατέρες και θα σας το πω μάλλον αυτό διότι αισθάνομαι ότι πολλοί από σας με το άκουσμα της λέξης αμέλεια ενδεχομένως να θεωρείτε μέσα σας ότι το αμάρτημα αυτό είναι μικρό. Θα σας πω λοιπόν κάτι το οποίο εύχομαι στον Θεό να σας προβληματίσει και να καταλάβετε ότι κάθε άλλο παρά μικρό είναι. Οι Άγιοι Πατέρες ξέρετε τα αμαρτήματα τα έχουν χωρίσει σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Και όχι μόνο οι Άγιοι Πατέρες, τα λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, αν διαβάσετε στις καθολικές του επιστολές. Λέει εκεί «Έστι αμαρτία προστάνατον και έστι αμαρτία μη προς θάνατον". Τι σημαίνει αυτό. Υπάρχουν αμαρτήματα λέει που είναι πολύ βαριά και πολύ σοβαρά τα οποία οι Άγιοι Πατέρες με αφορμή αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης τα έχουν ονομάσει θανάσιμα αμαρτήματα είναι οι αμαρτίες προς θάνατον τα λεγόμενα θανάσιμα αμαρτήματα και υπάρχουν και οι αμαρτίες μη προς θάνατον ελαφρότερες δηλαδή μικρότερες ασφαλώς τα οποία ονομάζουμε συγνωστά αμαρτήματα, Καθημερινά που λέτε εσείς. Τι έχω παππούλι τα καθημερινά. Τα θανάσιμα αμαρτήματα, τα πιο βαριά δηλαδή είναι 7 των αριθμών. 7. <Συκλή> Μέσα είναι η πορνεία, μέσα είναι η υπερηφάνεια, ο εγωισμός, που πάμε πέρυσι. Μέσα είναι ως τελευταίο και πλέον επικίνδυνο αμάρτημα, όπως μας έλεγε ο αείμνηστος διδάσκαλός μας, η αμέλεια, η ακιδεία. Η αμέλεια δεν ανήκει στα μικρά αμαρτήματα η αμέλεια έχει καταταχθεί από τους Αγίους Πατέρας στα τα μεγάλα τα θανάσιμα και μάλιστα ως το πλέον επικίνδυνο το 7ο το 7ο θανάσιμο αμάρτημα η ακιδεία εμείς οι άνθρωποι δείχνουμε μια τρομερή επιμέλεια όσον αφορά το σώμα μα. Πάρτε την ημέρα που θα ξημερώσει, αύριο τη Δευτέρα, την Τρίτη, θα σηκωθεί, μιλάμε για εμά τους χριστιανού, του λεγόμενου χριστιανού, θα σηκωθεί αμέσως θα πας να ετοιμαστείς, να πληθείς, να φτεγιστείς μία περιποίηση του σώματός και λίγο πιο κοσμικές γυναίκες θα κάτσουν με τις ώρες να φτιαχτούν, να λουστραριστούν, να βαχτούν ώρες ολόκληρες μπροστά στον καθρέφτη Μετά έρχομαι πάλι στους χριστιανούς, θα κάτσουμε δύο λεπτά μπροστά στην εικόνα, να πούμε ένα πατερυμόν, έτσι δηλαδή για να κοροϊδέψουμε τον Θεό, ότι να και εμείς κάνουμε προσευχή. Και μετά πάλι επιμέλεια. Επιμέλεια για το τι θα φας, επιμέλεια να πας να ψωνίσεις, Επιμέλεια να μαγειρέψεις. Επιμέλεια στο τι θα διαβάσεις, να πάρεις εφημερίδα, να πάρεις περιοδικά. Επιμέλεια, επιμέλεια. Επιμέλεια να ξεκουραστεί, Επιμέλεια το απόγευμα να καθίσεις, να δεις τηλεόραση με τις ώρες τηλεόραση. Προτιμάμε να χάσουμε κάποιο κήρυγμα, κάποια ομιλία προκειμένου να δούμε τη συνέχεια του σύριαλ. Επιμέλεια μεγάλη μέχρι το βράδυ. Και το βράδυ, ύστερα από όλη αυτή την επιμέλεια γύρω από το σώμα μας και την ανεσή μας και την καλοπέρασή μας, που είναι η ώρα να προσευχηθείς πάλι, εκεί αισθάνεσαι κουρασμένο, κουρασμένοι και λέω τώρα, σηκώραμε με θέα μου, ένα σταυρό και σηκώνουμε και πέφτω και κοιμάμαι έτσι άνευ προσευχής. Και η επιμέλεια δεν σταματάει εδώ. Επιμέλεια να οικονομήσουμε χρήματα, επιμέλεια να φτιάξουμε περιουσία, επιμέλεια να ανοίξουμε το μαγαζί μας, να τρέξουμε, να το διαφημίσουμε. Επιμέλεια, επιμέλεια στο αυτοκινητό μας, επιμέλεια σε όλα επιμέλεια. Με άλλα λόγια, μία φοβερή επιμέλεια για πράγματα τα οποία φτύρονται και παρέρχονται και σβήνουν. Μία τρομερή επιμέλεια για το σώμα μας, το οποίο προορίζεται, έτσι το έχει φτιάξει ο Κύριος, να γίνει σκολλήκων βρώμα και δυσοδεία. Επιμέλεια φοβερή για το σώμα μας το οποίο θα έχει σίγουρα ένα τέλος. Επιμέλεια για ένα παλιό αυτοκίνητο το οποίο σε 20 χρόνια θα το πετάξεις και θα πάρεις άλλο. Επιμέλεια για ένα σπίτι το οποίο και αυτό κάποια στιγμή δεν θα αντέξει στη φθορά του χρόνου, επιμέλεια. Φοβερά επιμελή στα καθήκοντά μα αν αυτά θεωρούνται καθήκοντα απέναντι στο σώμα μα και απέναντι στην ύλη και απέναντι στι υλικέ απαιτήσει του κόσμου τούτου. Και από την άλλη μεριά. Αν σε ρωτήσω, τι γίνεται με την ψυχή σου, θυμάστε τι είπε ο Κύριος, τι γαροφελίσει άνθρωπον, εάν κερδίσει όλον τον κόσμων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Αυτά δεν είναι λόγια δικά μου. Εμείς που βρισκόμαστε εδώ και εννοείται πιστεύουμε στον Θεό, πιστεύουμε στα Λόγια του Κυρίου, δεν αμφιβάλλουμε και δεν αμφισβητούμε δια το αιώνιο Κύρος και την αλήθεια των Λόγων Του είπε Λόγια αθάνατα η Ψυχή Σου λέγει ο Κύριος και η Ψυχή μου δεν συγκρίνεται με όλο τον κόσμο και αν βρεθεί ποτέ κάποιος και σου πει ξέρεις σου χαρίζω τον κόσμο Γίνε εσύ ο ιδιοκτήτης του κόσμου. Γίνε εσύ αυτός ο οποίος θα διαχειρίζεσαι και θα πορίζεσαι με κέρδη, με κέρδη τεράστια από όλο τον κόσμο. Γίνε εσύ ο ιδιοκτήτης του κόσμου. Άρα δώσ' την ψυχή σου. Λέει ο Κύριος, όχι. Μην κάνεις μία τέτοια αλλαγή, μην κάνεις μία τέτοια συναλλαγή, μη θελήσεις, μη ξεγελαστείς. Το έδειξε και ο ίδιο, θυμάστε. Το θυμάστε, δεν το θυμάστε. Στους τρεις πειρασμούς, εκεί μέσα στην έρημο, που πήγε να τον πειράξει ο Σωτανάς τον Κύριο, θυμάστε ο ένας πειρασμός τι ήτανε. Πέ λέει να με προσκυνήσεις. Και εγώ θα σου δώσω όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Τι του είπε ο Κύριος. Μάλλον τι σήμερα αυτά τα λόγια. Το πες να με προσκυνίστητε δώσ' μου την καρδιά σου. Γιατί αν τον προσκυνούσε ποτέ δεν θα γινόταν βέβαια. Ήταν σαν να τον παραδέχεσαι σαν Θεό. Σαν να δέχεσαι τον διάολο σαν Θεό. Πες να με προσκυνήσεις και σου δίνω τις βασιλείες όλο του κόσμου θυμάστε τι είπε ο Κύριος είπαγε ο πίσω μου σατανά γέγραπτε Κύριον των Θεών σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λαθρεύσεις Επομένω αν και σε σένα ποτέ παρουσιαστεί ένας δαίμονας ο οποίος θα σου πει σου δίνω όλες τις βασιλείες του κόσμου όλα τα διαμάντια και τα χρυσά και τα πρυλάντια του κόσμου και τα λεφτά, όλα και γίνει εσύ το αφεντικό του κόσμου μην αλλάξεις ένεκα του κόσμου όλου την ψυχή σου διότι ο κόσμος έχει ένα τέλος αδελφοί μου ο κόσμος πορεύεται προς την καταστροφή ο κόσμος προαλέβεται προς το μηδέν θα σβήσει το λέει ο Κύριος ο ουρανός και η γη παρελεύσονται θα σβήσει ο κόσμος και ο ουρανός που βλέπουμε και η γη που βλέπουμε θα χαθεί η ψυχή όμως, οι ψυχές μας είναι αιώνιες και αθάνατες και ρωτώ για το σώμα σου και για την ύλη και για τα κέρδη σου, και για την ανεσή σου με και τυρβάζεις κοπιάζεις, μοχθείς επιμελείσαι επιμελείσαι <κοπιά> για την ψυχή Πού είναι η επιμέλειά σου είδε τι είπα προημένως. με τις ώρες στην τηλεόραση αλλά όταν θα έρθει η ώρα του ύπνου το βράδυ που θα πεις μέσα σου θα σου ακούσεις τη φωνή του Θεού που θα σου πει πρέπει τώρα να προσευχηθείς Τι θα πεις μέσα σου Α είμαι κουρασμένος Όταν είναι η ώρα της προσευχής της προσευχής η οποία θα ωφελήσει ασφαλώς την ψυχή σου της προσευχής η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η συνομιλία της ψυχής με τον Θεό εκεί αδρανείς εκεί αμελείς εκεί δείχνει όλη σου την ακυδεία το πρωί πάλι που σηκώνεσαι σκεπτόμενος και συγκρίνοντας τις δουλειές αφενός και την προσευχή Αφεντέρου τι λες προηγούνται οι δουλειές θα κόψω κάτι από την προσευχή προκειμένου να βολέψω τις δουλειές μου Και τι γίνεται Για μας μιλάω Για μένα πρώτον και για σας στη συνέχεια τι γίνεται αισθανόμαστε ότι είμαστε του Θεού άνθρωποι αλλά συγγνώμη για αυτό που θα πω κάθε άλλο παρά σχέση έχουμε με τον Θεό Λες ότι είσαι άνθρωπο του Θεού αλλά πως να σε ονομάσω λέγει ο Χρυσόστομος άνθρωπος του Θεού όταν δεν τηρείς μαζί με τον Θεό ούτε καν μία στοιχειώδη αρμονική σχέση. Όταν δεν κάθεσαι έστω λίγο να προσευχηθείς να μιλήσεις με Αυτόν και τα δύο λεπτά που θα διαθέσει πέστε στον εαυτό σας γιατί σε μέρα θα μου πείτε ψέματα σίγουρα. Πείτε όμως τον εαυτό σας, και εγώ στο δικό μου τον εαυτό, πότε προσευχηθήκαμε πραγματικά, σωστά. Πότε το Πάτερ ημών που το είπες, το είπες όμως, πραγματικά έστω ένα Πάτερ ημών. Το είπες. Μίλησες πραγματικά με τον Πατέρα σου. Πότε, πέστε μου την αλήθεια. Ο Θεός δεν μας ελεήσει. Πολύ φοβάμαι, αν κρίνω από τον εαυτό μου, ποτέ δεν έχουμε μιλήσει τον Θεό. Η προσευχή που κάνουμε την κάνουμε απλώ και μόνο για να αναπάγουμε τη συνείδησή μα ότι να προσευχήθηκαμε. Τι θε τώρα, λε τον εαυτό σου, προσευχήθηκα. Ναι, να είμαστε και καλόγεροι, θα κάνουμε. Προσευχήθηκα, το είπα το ημών Ποια είναι η μέρημνα τη ψυχή σου, στη συνέχεια τι κάνεις Ερχόνται Χριστούγεννα. Αρχίζει το τρέξιμο και η επιμέλεια δια τις εορτές. Το σπίτι μας, τα γλυκίσματά μας, τα φαγητά μας, τα Χριστουγεννιάδικα, τα δέντρα μας, τα λαμπιόνια μας, οι μπάλε, τα παιχνίδια, τα δώρα. Συγχωρέστε με. Είπε ο Πατήρ Αυγουστίνος, ο ήρωας αυτός Μητροπολίτης της Φλωρίνης, είπε κάτι. Είναι Αυτά είναι Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Αυτά είναι Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Γιατί, διότι Χριστούγεννα αν θες να κάνεις Χριστούγεννα με Χριστό, Τότε το πρώτο που είναι να σκεφτεί είναι πως θα ετοιμάσω την ψυχή μου για να έρθει να μείνει και να κατοικήσει και να γεννηθεί ο Χριστός μέσα σε αυτή. Να εξομολογηθώ, να προετοιμαστώ, να προσεύχομαι. Τι νομίζετε είναι η Σαραγωστοί, η μέρες προσευχής είναι για να υποδεχθούμε τη Μεγάλη ημέρα να νηστέψω να προσεύχομαι να αγωνίζομαι να εξομολογούμε να κοινωνώ και ιδιαίτερα εκείνη την ημέρα τη Μεγάλη των Χριστουγέννων. και αν θέλετε να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους θα σας ερωτήσω κάτι Τουλάχιστον, τουλάχιστον. δείχνει ενδιαφέρον για την ψυχή σου. θα περιπτώσει, α πω ότι είναι τα ίδια και θα πρέπει να καταμερίσεις το ενδιαφέρον σου μισό-μισό. Όση επιμέλεια δείχνει για το σώμα σου, δείχνει και για την ψυχή σου. Όσε ώρες την ημέρα διαθέτεις Δια την παρηγορία και δια την ανάπαυση και δια τη διατροφή του σώματός σου. Δείχνει και δια την ψυχή σου. Όχι. Όχι αδερφοί δεν είναι Να πάω λίγο στα δύσκολα. Να κάνω το, το κηρύγμα μου λίγο αυστηρό. Με επιτρέπετε. Δεν θα ξαναρθείτε όμως Δεν θα ξαναρθείτε. Γιατί παραξηγέστηκα γι' αυτό. Λοιπόν, εντάξει, εγώ θα γίνω λίγο αυστηρό. τώρα και κατηγορήστε δεν με νοιάζει, άλλωστε δεν είναι και η πρώτη φορά. Το σωστό ξέρετε ποιο είναι, mm. το κύριο βάρος να το στρέφουμε προς την ψυχή, το κύριο βάρος της επιμέλειάς μας να το ρίξουμε στην ψυχή και το σώμα δεν πειράζει, να στη δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Με άλλα λόγια, δεν πειράζει κι αν και μια μέρα άκλητος, τι έγινε. Θα λέτε μέσα σας τι βρωμιάρης είναι αυτός, δεν είμαι βρωμιάρης. Δεν είμαι βρωμιάρης. Και άμα μια μέρα το σπίτι μείνει σκούπιγο. Δεν χρειάζεται, δεν ο κόσμο. Ξέρετε τι μου είπε κάποτε ένας αγιορίτης μοναχός ή ερωμόναχος άγια ψυχή Μου λέει να πεις στα πνευματικόπαιδια σου ότι ο Θεός δεν θα μα παραξηγήσει αν δεν στρώσαμε τα κρεβάτια μας και αν δεν σαρώσαμε το σπίτι μας και αν δεν πληθήκαμε και αν δεν εκτεγνιστήκαμε, δεν θα μας παραξηγήσει γι' αυτά ο Θεός. Ο Θεός θα μας παραξηγήσει για το αν δεν κάναμε την προσευχή μας, για το αν δεν τηρήσαμε τον νόμο Του, αν δεν γιστέψαμε, εάν δεν εξομολογηθήκαμε, εάν δεν βαδίσαμε σύμφωνα με το θέλημά Του. Τι λέμε εκεί σε έναν ύμνο Εσείς εννοείται πάτε στην Εκκλησία και τους ξέρετε τους σύμνος Τι λέμε εκεί σε έναν ύμνο που ψάλουμε συνήθω στους Αγίους που ήταν ασκητές Τι λέμε Ερσί Πάτερ ακριβώς διεσώθητο κατικόνα. Υπεροράν μεν σαρκός παρέτυχετε γάρ Επιμελείστε δε ψυχής πράγματος σαθανάτου. Τι λέει αυτό. Σας πω. Εδώ βρισκόμαστε σε μία έτσι ενός οσίου, ενός ασκητή ξέρετε. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής ήταν ασκητής. Όσι ο Όσιος Αντώνιος ασκητής. Όσι ο Όσιος ο υγειασμένος την προηγούμενη εβδομάδα ασκητής ασκητές μεγάλοι, όσοι ο Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης μεθαύριο θα έρθει το Γενάρη ασκητές Τι έκαναν αυτοί οι ασκητές αδελφοί μου υπεροράν μεν σαρκός". τι σημαίνει υπεροράν μεν σαρκός? περιεφρόνησαν τη σάρκα τους περιφρόνησαν τη σάρκα τους γιατί το λέει παρακάτω παρέρχεται γάρτου διότι η σάρκα θα πεθάνει κάποτε, θα σβήσει, υπεροράν μεν σαρκός, παρέρχεται γάλη. Περιφρόνησαν τη σάρκα τους διότι η σάρκα σβήνει, παρέρχεται, πεθαίνει, χάνεται. Επιμελείστε δε ψυχή, πράγματος αθανάτου. Όλοι τους την επιμέλεια λέγει, την έστρεψαν στην ψυχή τους, το το πράγμα. Θα πούμε και κάτι ακόμα και θα τελειώσω. Γιατί νομίζετε αδελφοί μου ότι δεν φροντίζουμε την ψυχή μας. Ξέρετε γιατί. Γιατί νομίζουμε ότι θα ζήσουμε για πάντα δεν αφήνουμε το μυαλό μας να πάει στο θάνατο θα σας κάνω μια ερώτηση ας πούμε ότι απόψε στον ύπνο σου έρχεται ένας άγγελος και σε ξυπνάει και σου λέει το πρωί στις 12 η ώρα το μεσημέρι θα πεθάνει. Σε ρωτώ εσύ ειδικά που είσαι χριστιανός και χριστιανή θα κάτσεις με σταυρωμένα τα χέρια από τη νύχτα που θα ξυπνήσει ο άγγελος μέχρι το πρωί το μεσημέρι τις 12 που θα φύγεις θα κάτσεις και θα πεις έλα θάνατε να φύγω Ασφαλώς όχι. Αντίθετα, άσε που δεν θα σε πάρει ύπνος καθόλου, στη συνέχεια, το πρωί, λίγο αν πρωί, θα σηκωθείς, θα τρέξεις στην εκκλησία, να κάτσεις 40 σαρανταλίτρουγο για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά. Θα ανάψεις το καντήλι το πρωί. Θα βάλεις στη μιατήρια, να ξεγελάσεις το Θεό δηλαδή για να δείξει το Θεό ότι είσαι καλή, ότι είσαι καλός. Θα πας στην Εκκλησία και εσύ και εγώ. Πάμε στην Εκκλησία, να βρούμε τον Παπά που εξομολογιόμαστε. Κάτσε κάτω Παπά, δεν πας πουθενά σήμερα. Εδώ, εξομολόγηση. Θα σπά το κεφάλι σου να θυμηθείς μέχρι και την τελευταία αμαρτία μέχρι και την επουσιοδέστερη, ούτως ώστε όταν θα έρθει ο θάνατος να σε βρει έτοιμη και έτοιμη είναι αλήθεια αυτά που λέω μήπως είμαι υπερβολικός δεν είμαι υπερβολικός δεν είμαι υπερβολικός έτσι είναι η αλήθεια ε λοιπόν αδερφοί μου μην νομίζετε ότι λέω αστείο ο θάνατος συμβαθίζει μαζί μας. Ο θάνατος χορεύεται μαζί μας πλάι πλάι. Τον έζησα εγώ το θάνατο. Στο ατύχημα που είχα τώρα τελευταία τον έζησα. Διότι είδα πόσο κοντά ήταν. Και εγώ νόμιζω ότι είναι μακριά. Εγώ νόμιζω ότι είμαι νέος ακόμα και έχω χρόνια μπροστά μου. Μέχρι που κατάλαβα ότι ο Αθανατος δεν κάνει διακρίσεις. Βρίσκεται πολύ κοντά μας. Πάρα πολύ κοντά μας. Και παίρνει τόσο εύκολα το νέων, όσο εύκολα παίρνει και το γέρο. Τόσο εύκολα παίρνει το παιδί, όσο εύκολα παίρνει και τον μεσήλικα και τον μεγάλης ηλικίας άνθρωπο. Δεν διακρίνει... Ο θάνατος. Ο θάνατος πορεύεται μαζί μας, συμπορεύεται. Και αν θέλεις κάτι να κερδίσεις αν θέλεις μάλλον να έρθουμε στο θέμα μας αν θέλεις να φύγει η καταραμένη ακιδία από πάνω σου η αμέλεια τότε κάνει αυτό που κάνουν οι μοναχοί. Ξέρετε μέσα στις αρετές ενός μοναχού εκ των πρώτων αρετών του μοναχού, είναι η λεγομένη μνήμη θανάτου. Μνίσθητο το λέει και η την τελευταία σου και ούκ αμαρτήσεις. Θυμήσου ότι θα πεθάνεις και θα δεις ότι δεν θα έχεις τη δύναμη να Αν Άμα σκέφτεσαι ότι το επόμενο σου βήμα είναι το τελευταίο και θανατηφόρο να ξέρεις ότι δεν θα έχεις ποτέ τη διάθεση να αμαρτήσεις, να παραβείς τον νόμο του Θεού Δεν θα πάει ποτέ η καρδιά σου, δεν θα δεχτεί ποτέ η καρδιά σου να αμαρτήσει τη στιγμή που ξέρεις ότι ο θάνατος είναι εκεί. Έχει λοιπόν κατά νου την ώρα της κρίσεως, την ώρα του θανάτου. Κι αν αυτό το έχεις τότε θα είναι, θα συμβεί αυτό που είπε ο Κύριος. Γρηγορείτε ότι ουκείδωτε την ώρα ενεί ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Γρηγορείτε. Να είστε έτοιμοι δηλαδή, γιατί δεν ξέρετε Ποια ώρα θα έρθει ο Ιός του ανθρώπου να σας πάρει. Δεν ξέρεις πότε είναι η τελευταία σου στιγμή. Δεν ξέρεις πότε θα υπογράψει ο Κύριος των θάνατών σου. Και αφού δεν ξέρεις έσω έτοιμο. Να είσαι έτοιμο. Να επιδιώγεις ανα πάσα στιγμή και ανα πάσα ώρα. Να έχεις έτοιμες τις αποσκευές σου, τις πράξεις σου, τις καλές δηλαδή, διότι αυτά χρειάζεται η ψυχή, φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο. Να έχεις έτοιμες τις αποσκευές σου, ούτω ώστε να παρουσιαστείς ενώπιον του Θεού, πραγματικά, αν όχι με ψηλά το κεφάλι, γιατί με μπροστά στον Θεό, κανείς δεν θα τολμάει να έχει ψηλά το κεφάλι, αλλά τουλάχιστον, έστω με τις αποσκευές γεμάτες από πράξεις καλές, άγιες πράξεις οι οποίες σίγουρα θα βοηθήσουν την πλυχία μας για να είδει το πρόσωπο του Θεού εν τη ημέρα της Κρίσεως. Αμήν. Αμήν. Καλές γιορτές σας εύχομαι. Ευχαριστώ.